ο Κοσκομπένει δυνατά ως διαχειριστής του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας, του Πειραιά μπαίνει δυνατά στα σχέδιά της στο να αναβαθμίσει το μεγάλο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά και να το κάνει ένα κεντρικό λιμάνι της Κρουαζιέδας να το κάνει επίκεντρο της Κρουαζιέδας είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, φυσικά είναι κάτι το οποίο η χώρα έχει ανάγκη, φυσικά θετικές θέλω να πιστεύω ότι είναι εδώ οι γνώμες, οι απόψεις όλων και ερχόμαστε να δούμε πως μπορούμε να συνδράμουμε και εμείς στο να στηριχθεί αυτή τη στιγμή αυτή η βιομηχανία που λέγεται κρουαζιέρα, πάρα πολύ μεγάλης αξίας πάρα πολύ σημαντική για τον τουρισμό μας συνολικά αλλά και για τα νησιά μας και σε μια περίοδο που φαίνεται να κάμπτεται ξαναλέω για μια σειρά από λόγου. Σας ανέφερα του εξωγενείς, να δούμε και τους εσωτερικούς... ...όπου εδώ τα πράγματα α, είναι ξεκάθαρα. Τα προβλήματα της κρουαζιέρα στο εσωτερικό είναι πρώτο κύριο μεγάλο τεράστιο θέμα... ...το συζητάμε χρόνια, είναι οι υποδομές στα λιμάνια μας... ...και δεύτερον, η, θα έλεγα η εμπορική πια εξυπηρέτηση των εταιριών που ασχολούνται με την κρουαζιέρα στα λιμάνια της χώρας μας και κυρίως στα λιμάνια του, του Νοτιού Αιγαίου να πούμε ποιου τεράστιου πραγματικά προορισμού κρουαζιέρας έχει το Νότιο Αιγαίο απολύτως απαραίτητος σε οποιοδήποτε σχεδιασμό στην τουριστική βιομηχανία σε βιομηχανία της κρουαζιέρας είτε για, την, για τις ε, διεθνείς πέκτες τις πολύ μεγάλες εταιρείε ε, πλειοχτήτριες ε, είτε και για την Κόσκο είναι η Ρόδος είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος, είναι η Πάτμος, είναι η Πάρος, είναι η Ίος, είναι η Κος. Είναι όλα αυτά τα νησιά, είναι όλα αυτά τα νησιά τα οποία είναι ε, όνειρο των επιβατών της Κουρασιέρας να τα επισκεφθούν.